Περνάμε. Να μα αφήνε και λίγο μόνο. <laughs> <laughs> Όταν μας αφήνει μόνος λέει είμαστε καλύτεροι. Όταν του αφήνω μόνος του είναι πολύ καλύτεροι και πολύ πιο γενικός. Γενικώ. Λοιπόν, έρχομαστε στα φάλτσα. Πάμε. Ψάχνουμε. <laughs> Πάμε. Ξέρεις θα το τραγουδήσεις, Περπάτησα πάρα πολύ και τα φτερά τα so much, so it's time to taste what like you Φίλοι του πλατεία Radio, καλησπέρα σα. Από σήμερα βρίσκεται κοντά σα το δίκτυο Ελεύθερων Φαντάνων Σπάρτοκο. Εγκαινιάζουμε μια καινούργια προσπάθεια στο σταθμό ε, και στο ίντερνετ ε, να παρουσιάζουμε την εκπομπή του δικτύου Σπάρτακος, το καψιμί. Ε, κρίνουμε σκόπιμο καταρχήν να σα συστηθούμε, γιατί όπω είναι λογικό, δεν είναι αναγκαίο να γνωρίζετε την ε, ιστορία του δικτύου Σπάρτακος και την προσπάθεια που καταβάλουν οι φαντάρι, τόσο παρελθόν και σήμερα. Κάθε εβδομάδα επομένω στι πάνω κάτω δηλαδή θα προσπαθούμε να σας παρουσιάσουμε ε, την ε, απόπειρα των φαντάρων, τις περάσπες των δικαιωμάτων τους τόσο στο χτες όσο και στο σήμερα. Την ε, προσπάθεια γνωριμίας με το εγχείρημά μας θα λέγαμε ότι τα πρώτα βήματα εντοπίζονται το 1991 στον Περσικό Κόλβο, όταν ε, το δίκτυο Σπάρτακος καταγράφει την πρώτη προσπάθεια στο αντιπολεμικό και αντιμεταριστικό κίνημα, όταν ε, οι ναύτες, ε, οι οποίοι συμμετέχουν στο πλοίο το οποίο στέλνει κυβέρνηση Μητσοτάκη ε, στον περσικό κόλπο, αρνούνται να συμμετέχουν ε, και σημειώνουν μια λαμπρή σελίδα στο αντιμεταριστικό κίνημα. Στη συνέχεια, καθ' όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 70 αναπτύσσεται η δράση μας μέσα στο στρατό, ενάντια στι άθλιες συνθήκες, τι κοινωνικές ανισότητε και το πλατειακό κράτος, ενάντια στα καψόνια και την εθνικιστική προπαγάνδα που ιδιαίτερα με το ζήτημα της Μακεδονίας γνώριζει λαμπρές ε, δόξες, Στη συνέχεια, έχουμε την ε, ανάπτυξη και την εκδήλωση του τρομερού προβλήματο ε, των ε, ναρκωτικών, αλλά και σιγά-σιγά ε, σημειώνεται η τεράστια εμπλοκή του ελληνικού στρατού σε όλε τι υπερηλιστικέ επεμβάσει που ξεδιπλώνονται την τελευταία δεκαετία του 20ου αιώνα στη Βοσνία, στο Κόσοβο, στη Τζενία, στη Σομαλία, στον Περσικό κόλπο. Για να ακολουθήσει στη συνέχεια το 2001 ο πόλεμος κατά τη τρομοκρατίας που στοχοποιεί σε παγκόσμιο επίπεδο τον κόσμο τη εργασία είτε με τον Πατριωτικό Νόμο στην Αμερική και τους Ευρωτρομονόμους και τον Τρομονόμο στην Ελλάδα, είτε την στόχευση της εξέγερσης της Παλαιστινιακής εντεφάντα και την εκδήλωση στην επίθεση στο Αφγανιστάν και στη συνέχεια την εκδήλωση μια σειράς πολέμων στον Κάφκασο και την βάρβαρη Αμερικανοβρετανική εισβολή στο Ιράκ το 2003. Όμως, η αρχή του 20ου αιώνα σημαδεύεται από τα δόγματα άμυνα και ασφάλεια, με τους προληπτικούς πολέμους και τις ασύμμετρες απειλές, όπως πλέον χαρακτηρίζονται, θεωρούνται και αντιμετωπίζονται τα κοινωνικά κινήματα και οι μετανάστες. Αν θέλουμε να εντοπίσουμε κάποια από τα πιο σημαντικά ε, σημεία ε, των ε, τομών που σημειώνται στην ελληνική πολιτική, Πολιτική πραγματικότητα θα λέγαμε ότι έχουμε την τεράστια άνθιση των εξοπλισμών της τάξης των 25 ε, δισεκατομμυρίων ευρώ με αφορμή την κρίση στα αίμια, την πρόσληψη δεκάδων χιλιάδων επαγγελματιών οπλιτών με την τεράστια άνθιση του φαινομένου του μισθοφόρου στη τάξη του ελληνικού στρατού, τη θεσμοποίηση της δράσης του στρατού σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στο εσωτερικό της χώρας, την εφαρμογή αυτών των δογμάτων και την δράση του στρατού, εκτός της στρατοπέδου για πρώτη φορά μετά τη μεταπολίτευση, κατά τη διάρκεια τη Ολυμπιάδας, όταν μαζί με το ΝΑΤΟ είχε αναλάβει την περιφρούρηση του μεγάλου αυτού εθνικού θαύματος, το οποίο βεβαίως ακόμη πληρώνουμε. Πρόβα γενεράλ όλων αυτών των διαδικασιών προλητικού πολέμου στο εσωτερικό της χώρας και εκδήλωση μια τεράστια διαδικασία καταστολής από τα ίδια τα στρατιωτικά τμήματα, συντελούνται κατά τη διάρκεια της Συνόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2003 στη Θεσσαλονίκη. Όμως όλη αυτή η δεκαετία σημαδέζεται από τον πόλεμο κατά των μεταναστών που εκδηλώνεται στον Εύρο, στα νησιά, με τους μετανάστες να αποτελούν τα μόνιμα θύματα των αρκών είτε στον Εύρο είτε στον Αιγαίο, στον αυτό πόλεμο. Το 2008 τίθεται θέμα συμμετοχή του στρατού ε, στην καταστολή της εξέγερσης με αφορμή τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου ενώ το 2011 κάθε μεγάλη ε, εργατική κινητοποίηση θα θέσει το ζήτημα της, ε, να μπει ο στρατός σε κατάσταση επιφυλακής και να αναλάβει από ένα σημείο και μετά την καταστολή της μεγάλης ε, λαϊκή εξέγερση ενάντια στα μνημόνια και την ταξική πολιτική ε, που συμμετορεί όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Το 2011 εμφανίζεται ξανά ε, η ανάγκη ε, από την κυβέρνηση ο στρατός να σπάσει την ε, απεργία των ΟΤΑ και σημειώνεται μια μεγάλη αντίδραση στις τάξεις του ελληνικού στρατού, τόσο στους στρατιώτες όσο και στους αξιωματικούς παξιωματικούς, οι οποίοι αρνούνται και μπλοκάρουν την απεργοσπασία. Την περίοδο ε, 2010-2012 όπως αναφέραμε ο στρατό θα μπαίνει σε επιφυλακή κάθε φορά που έχουμε μεγάλη κινητοποίηση ενώ στη στρατιωτική παρέλαση τον Οκτώβριο του 2012 η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου κατεβάζει το στρατό εναντίον αντικυβερνητικών διαδηλωτών για πρώτη φορά ε, στη μεταπολίτευση. Τα τάγκς μπορεί να τα έβαλε η μεταπολίτευση και το μεγαλειώδες κίνημα μέσα στο στρατόπεδο αλλά η κυβέρνηση των μνημονίων τα ξανα Έβγαλε με τη μορφή τη 71η Ταξιάρχεια απέναντι στου διαδηλωτέ. Τέλο, την ίδια περίοδο εξαπλώνεται η ταξιαρχίας των Ναζί ε, και εντό του στρατού, δημιουργούνται φασιστικέ πολιτοφυλακέ, εντείνεται η δράση των εθνικιστικών λεσκών εφέδρων με βασικού εχθρού, το εργατικό κίνημα, του μετανάστε και τη μειονότητα τη Σράκη. Πλέον, ο στρατό δεν υπερασπίζει μόνο τα αστικά συμφέροντα σε 15 χώρε εκτό σύνορων, αλλά εκπαιδεύεται, προετοιμάζεται για επιχειρήσει καταστολή πλήθου και εντό των σύνορων. Φτάνει μάλιστα λίγα μέτρα από τη Βουλή όταν σε κινητοποίηση των συνδικαλισμένων στρατιωτικών η κυβέρνηση και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα παρατάξει απέναντί τους τους άνδρες της στρατονομίας και τις ιδικές δυνάμεις του στρατού. Η πράξη αυτή θα γίνει λίγα μέτρα από τη Βουλή στην κινητοποίηση που είχε οργανωθεί έξω από τη λέσια εξωματικών στην Αθήνα. So I'm happy tonight. I'm not worried about anything. I'm not fearing any man. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. want you to know I can see through your masses You'd have never done nothing But build, destroy Be heard. your money that good, will it buy you forgiveness, do you think that it could, I think you will find, your death takes its toll. Δεν θυμάμαι. Το δίκτυο Σπάρτοκο ήταν μαζί με τον κόσμο που αγωνίζονταν σε αυτές τις αναμετρήσεις, δηλώνοντας παρόν, αναπτύσσοντας καθημερινή συνδικαλιστική δράση μέσα στο στρατό, καταφέρνοντας νίκες μέσα από συλλογική αφισβήτηση και διεκδίκηση, συμμετέχοντας με φαντάρου έντονα στα αντιπολιμικά συλληλτήρια, διατυπώντας δημόσια την άρνησή του με δημόσιε επώνυμε δηλώσει άρνηση συμμετοχή, με τον ναύτη μοναστηριότη να αρνείται να πάει στον περσικό κόλπο. Με εκατοντάδε συναδέλφου να υπογράφουν κείμενα στα οποία δήλωναν ότι αρνούνται να σκοτώσουν και να σκοτωθούν για τα δολάρια και τα ευρώ, δολοφονώντας του λαού του Βουλαβία, τη Ασία και τη Αφρική. Όπω επίση φέτο, συνάδελφοι αρνήθηκαν τη συμμετοχή του στο Ευρωπαϊκό Στρατηγείο τη Λάρσα, από το οποίο κατευθύνεται η μπερλιστική ευρωπαϊκή επέμβαση με γμή του δόνατο στην Γαλλία, στην κεντροαφρικανική δημοκρατία. Θυμίζουμε την τεράστια. Τη τεράστια σημασία άρνηση των φαντάρων το 2008 να συμμετέχουν στην απόπειρα στρατιωτική καταστολή τη εξέγερση που σχεδίαζε η κυβέρνηση Καραμαλή. Είναι αυτή η πλούσια και καθημερινή κλιματική προσπάθεια που αναγκάζει την κρατική τρομοκρατία να στραφεί ένοπλα ενάντια μα. Παγιδεύοντα με χειροβομβίδα αυτοκίνητο μελών τη Επιτροπή Αλληλεγγύη στρατευμένων γιατί αποκάλυψαν σε τηλεοπτική εκπομπή το τεράστιο πρόβλημα των ναρκωτικών στρατών, τις της εντός -εκτός στρατού, φωτίζοντα τι σκοτεινέ πτυχέ τη κρατική ανοχή εντό εκτό στρατού. Για να ακολουθήσουν απειλέ και προειδοποιήσει. Τέλο, η δικαστική δίωξη τη Επιτροπή Αλληλεγγύη Στρατευμένων για σηκωφαντική δυσφήμιση, επειδή δημοσιοποίησε επιστολή καταγγελία φαντάρων για τι άσχημε συνθήκε που επικρατούσαν σε κέντρο εκπαίδευση Μακεδονία. Το καψιμί, λοιπόν, αρχίζει την προσπάθειά του στο σταθμό. Κερδίζοντα την ε, συμπάθειά σα ή προσπαθώντα να το κάνει αυτό, αλλά σίγουρα κερδίζοντα τη φιλοξενία των ε, αγαπητών ε, συντρόφων. Θέλοντα να δώσει ένα βήμα στου φαντάρου, να αποτελέσει πηγή γνώση των δικαιωμάτων του, αλλά κυρίω του τρόπου διεκδίκησή του, να μοιραστεί μαζί με το σύνολο των Ακροατών την εμπειρία από τι μικρέ και τι μεγάλε μάχε στα στρατόπεδα. Επειδή όμω δεν ζούμε μόνοι μα στον κόσμο, επειδή κοινό είναι ο καημό του Έλληνα και Τούρκου φαντάρου, δεσμευόμαστε να φέρουμε στο προσκήνιο τον αθέατο κόσμο του φαντάρου, που στέκει απέναντί μα στον Εύρο, αυτόν που από την πρώτη στιγμή μα μαθαίνουν να βλέπουμε ω εχθρό. Θα αποκαλύψουμε τα βασανιστήρια, τι δολοφονίε, τι αυτοκτονίε που συμβαίνουν στον τουρικό στρατό με θύματα νέου ανθρώπου σαν εμά, σαν εσά. Θα μιλήσουμε όμω και για του Ισραηλινού αρνητέ στράτευτε τη Γεσβούλ και τη οργάνωση Πάστε τη Ιωπή, του νέου που αρνούνται να πολεμούσουν στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη, στι γραμμέ του στρατού του κράτου τρομοκράτη Ισραήλ, στρατιωτικού συμμάχου του ελληνικού αστικού κατεστημένου. Στην πρώτη μα εκπομπή επιλέγουμε να μιλήσουμε για το Κέντρο Εκπαίδευση Μεσολογίου. Τα όργανα, στο συγκεκριμένο ΚΕΝ άρχισαν σχεδόν από την πρώτη μέρα κατάταξη νοσηλεύτων και, μάλιστα, την εβδομάδα που κατατάχθηκαν οι εξαναβολή συνάδελφοι φαντάρι. Τα πρωτεία σε αυτή τη σειρά θα απονεμηθούν στο Κέντρο Μεσολογίου, ε, παρά το γεγονό ότι το ΓΕΣ yes καταβάλλει φιλότιμε προσπάθειε και στα υπόλοιπα κέντρα εκπαίδευση. Είναι πρωτεία στην αυταρχικότητα και στην αυθαιρεσία των στελεχών, στην καταπάτηση των δικαιωμάτων των φαντάρων και στο κτίμημα τη αξιοπρέπειά του. Α περάσουμε όμω τα γεγονότα όπω αυτά έφτασαν στην Επιτροπή Αλληλεγγύη Στρατευμένων. Στην, καθιερω... στην καθιερωμένη επιθεώρηση θαλάμου στον λόγο, εμφανίστηκε επιλογία ο οποίο ευνηδιάστηκε από το γεγονό ότι οι συνάδελφοι ήταν διαμοιρασμένοι στι διάφορε υπηρεσίε και είχαν αφήσει τα προσωπικά του είδη πάνω στα κρεβάτια. Σε αλόφρουν κατάσταση επιτέθηκε στου συναδέλφου που βρήκε μπροστά του στο θάλαμο, του περιέλουσε με βρουσιέ και απειλέ και του διέταξε να πετάξουν ε, τι αρβίλες και τα διάφορα προσωπικά είδη των συναδέλφων από το δεύτερο όροφο. Δεν αρκέστηκε όμω αυτό. Άρχισε να του απειλεί, άρχισε να του βρίζει, να του μειώνει, να του απειλεί ότι θα του κάνει τη ζωή μαύρη, ότι δεν θα μείνει κανένα ήσυχο, δεν θα του κάνει κανένα όσο βρίσκονται στο κέντρο εκπαίδευση υπό τι διαταγέ του. Στη συνέχεια. Διέταξε να πετάξουν τα σεντόνια και τι κουβέρτε πάνω από τα κρεβάτια, να τα στρώσουν και να τα ξαναστρώσουν. Εμεί, από την πρώτη στιγμή, όταν ενημερωθήκαμε για αυτό το ακραίο περιστατικό και την τεράστια παρανομία, θέσαμε ορισμένα ερωτήματα. Ο διοικητή του λόγου αλλά και ο διοικητή του κέντρου εκπαίδευση γνωρίζουν τη συγκεκριμένη παράνομη δράση των στελεχών και πιο συγκεκριμένα την επιθετική συμπεριφορά και παράνομη συμπεριφορά του συγκεκριμένου παξιματικού. Το ΓΕΣ yes, έχει δώσει τέτοιε οδηγίε στου διοικητέ του ΚΕΝ να κάνουν τα στραβά μάτια να ανέχονται αυτέ τι συμπεριφορέ και να διαμορφώνουν ένα τέτοιο πλαίσιο εκπαίδευση. Αυτή είναι η αντίληψη του Γενικού Επιτελείου Στρατού για την εκπαίδευση των φαντάρων, στα δόντια τη πολεμική μηχανή στην οποία εμπλέκει όλου του νοσηλεκτού. Να είναι υπηρέτε απλήρωτοι με μεταχειρισμένα ρούχα, χωρί φαγητό, χωρί νερό, χωρί δικαιώματα και κάτω υποκαθεστώ απειλή και βρεσιά. Επίσης, καλέσαμε τους συναδέλφους φαντάρους από την πρώτη στιγμή να μην υποκύψουν, να μην ανεχτούν αυτή την κατάσταση και να βγουν παραπονούμενοι, να διεκδικήσουν την πραγματική τιμωρία του στελέχους το οποίο παρανόμησε. Αγαπητοί ακροατέ, ξαναγυρνάμε στον κέντρο Μεσολογείου και θα σα καλούσαμε να δούμε μαζί ποιο και πώ απάντησε στι καταγγελίε του φαντάρων. Γιατί αποδεικνύεται ότι οι δράσει και οι καταγγελίε του φαντάρων δεν απασχολούν μόνο του στρατιωτικού και το γενικό επιτελείο, αλλά συχνά λαμβάνουν μεγαλύτερε κοινωνικέ και πολιτικέ διαστάσει. Η καταγγελία του δικτύου Ελεύθερων Φαντάρων Πάρτογκο για τι βρισχέ, απειλέ και τα καψόνια αποστέλεχου του κέντ ει βάρο νεοσύλων φαντάρων, προκάλεσε μεγάλη εντυπώση. Όχι μόνο φαντάρι και γονείς εξέφρασαν την αλληλεγγύη και την αγανάκτησή τους, δίνοντας έμφαση στο ρόλο του δικητή και του ΓΕΣ που επιτρέπει την εκδήλωση τέτοιων παράνομων περιστατικών, αλλά δεκάδες υπήρξαν και αναδημοσιεύσει από μπλοκ σε όλη την Ελλάδα. Να τονίσουμε την ευαισθησία που έδειξε ο δημοσιογραφικός κόσμος της Δυτικής Ελλάδας, που προέβαλε το γεγονός και μάλιστα το Ράδιο ΓΑΜΑ, παρουσίασε πληροξενώντας την Επιτροπή Αλληλεγγύης Στρατευμένων το περιστατικό και έδωσε τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε την οπτική των φαντάρων θυμάτων όλης αυτής, αυτής της απέσης διαδικασία. Από την άλλη μεριά βρέθηκαν ελάχιστοι ο εξή ένας που δηλώνει κάτοικος μεσολογίου, ο οποίο με επιστολή που έστειλε σε μπλοκ της περιοχής επιτίθεται στο δίκτυο και στους φαντάρους θύματα της βάναψης επίθεσης. Όχι μόνο συκοφαντεί του φαντάρου λέγοντα ψέματα, καθώ το κεν θύματα ήταν η νεοσύλλεκτη φαντάρη εξαναβολή και η μόνιμη δύναμη, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι επικαλείται συνομιλία του με τη διοίκηση τη μονάδα, στην οποία αρνούνται το παράνομο περιστατικό. Αυτό σημαίνει ότι η διοίκηση τη μονάδα που επιτρέπει την εκδήλωση αυτών των βάναυσων και παράνομων συμπεριφορών, έρχεται στη συνέχεια να τα συγκαλύψει, αποκρύπτοντας ουσιαστικά τη σημαντικότητα τη ευθύνη του δικητή. Υπήρξε όμω και απάντηση άλλου πολίτη του Μεσολογίου. Στην παραπάνω αυτή παρέμβαση υπήρξε απάντηση που δόθηκε από το συγκεκριμένο την οποία αξίζει να παρουσιάσουμε. Όπω ε, γράφτηκε στον, ε, στα διάφορα μπλοκ τη περιοχή, την 3η 19ου κυκλοφόρησε ένα άνθρωπο το οποίο κατηγορεί φαντάζου τη οργάνωση τη Πάρτακο ότι με την καταγγελία του για καψόνια και πιέσει από κάποιον ορχεία συγκοφαντούν την ιερή πόλη του Μεσολογίου. Καταρχήν αναρωτιέμαι. Δηλώνει ο πολίτη. Γιατί ο συγκεκριμένο κύριο που καταγγέλει ταυτίζει την πόλη μα με το συγκεκριμένο αξιωματικό, γιατί η κατηγορία κατά ενό συλλογεία συνιστά συκοφάντηση τη πόλη του Μεσολογίου. Αλλά α το προσπεράσω αυτό. Ο αθρογράφο λέει πω η καταγγελία αυτή προφανώ είναι φτιαχτή και έχει στόχο να συγκοφαντήσει το στρατόπεδο του Μεσολογίου. Α υποθέσουμε ότι ο ισχυρισμό είναι αληθής. Ο κύριο θα πρέπει να γνωρίζει πω δεν είναι η πρώτη φορά που καταγγελία για συγκεκριμένη δράση. Παρανομούνται ω αξιωματικού στο συγκεκριμένο στρατόπεδο του νοσολογίου, βλέπει τα φώτα τη δημοσιότητα. Μόλι πριν από 7 μήνε, στι 18 Δευτέρου 2014, έγινε καταγγελία πω ένα 18χρονο φαντάρος διακομίστηκε στο στρατιωτικό νοσοκομείο με συμπτώματα εξάντληση. Επίση, πριν από 3 χρόνια, υπήρξε περιστατικό απειλή μουσουλμάνου φαντάρου με τη φράση Έχει 12 ώρε να μάθει ελληνικά. Αλλιώ τι, ρωτάω, τι θα γινόταν. Όπως καταλαβαίνουμε οι καταγγελίες είναι πολλές, τα περιστατικά ακόμη περισσότερα και όσοι επιτίθεται σε 18 χρόνου φαντάρους και βλέπουν παντού εχθρούς τη πόλη. καλό θα κάνουν να τα βάλουν με αυτούς που πραγματικά ευθύνονται για τη διάλυση του στρατοπέδου και τη διάλυση της πόλης μας. I never know what has happened to him. Had I not been sure of this, I would not have permitted him to live. Where? Father? What happened? I need oh, you help. help. What is democracy? What is democracy? It's got something to do with young men killing each other, aren't we? When it comes, Mike, will you want me to go? Or democracy? Any man would give his only begotten son. individual to experience pain, pleasure, memory, dreams, or thought of any kind. This young man will be as unfeeling, as unthinking, as the dead, until the day he joins. Him. I don't know whether I'm alive and dreaming or dead and remembering. How can you tell what's a dream and what's real when you can't even tell when you're awake and when you're asleep? Where am In To the truth that sticks in me Just like a wartime novelty Tied to machines that make me be. Cut this life off from there Hold my breath as I wish for dear Oh, please, God, wake me Just like a piece of meat that keeps on living. Of dignity at all its own. Father. I need help. I'm in terrible trouble and I need help. Don't you remember when you were little? How you and Bill Harper would uh, bring a wire between the two houses so you can telegraph to each other? You'll remember the Morse code. any attention. If I had arms, I could kill myself. I had legs, I could run away. I had a voice. I could talk and be some kind of company for myself. How do they get it over with and kill me? I could yell for help, nobody nobody'd help me. I've just got to do something. I don't see how I can go on like this. Όπω παραναφέραμε, οι δράσει και καταγγελίε του φαντάρων δεν απασχολούν μόνο του στρατιωτικούς και τα επιτελεία, αλλά συχνά λαμβάνουν μεγαλύτερε κοινωνικέ και πολιτικέ διαστάσει. Είναι ενδεικτικό ότι στο ζήτημα παρενέβηκε και η εφημερίδα Στόχο, που προβάλλει συστηματικά ακραίε εθνικιστικές, μιλιταριστικέ και φασιστικές απόψει. Η παρέμβαση τη εφημερίδα δεν στόχευε στην περάσπιση των φαντάρων, φυσικά, αλλά γράφοντα στα παλιά τη τα, τα θύματα αυτή τη βάναυση και προκλητική συμπεριφορά, επέλεξε να υπερασπίσει τον παρανομούντα υπαξιωματικό. Επιχείρησε να επιτεθεί στο Δίκτυο Ως να κατακεραυνώσει τους φαντάρους θύματα και να στηρίξει την παρανομία. Για μια ακόμη φορά, το Δίκτυο Ελεύθερων Φαντάρων Ως στοχοποιήθηκε από τους Ναζί, όπως δεκάδες φορές μας ενημερώνει ο Στόχος. Τη φορά αυτή, την επιθετική τους έξαρση προκάλεσε η απέτηση του Δικτύου για ελεύθερο συνδικαλισμό και μάλιστα στους φαντάρους, αποδεικνύοντας ότι οι φασίστες μπορούν να δείξουν ανοχή στο συνδικαλισμό του μόνιμου προσωπικού. Να συλλειτουργήσουν πολιτικά με τι αντιδραστικέ ενώσει των αποστράτων, διοργανώντα μαζί τι γιορτέ μίσου και εθνικιστικού έσχου στο Γράμμο και το Βίτσι, να υπερετήσουν στη βάση του βίσματος, όπω πολύ καλά λειτουργήσαν και λειτουργούν η ενεργεία στρατιωτική, οι απόστρατοι και οι πολιτικοί που εκπροσωπούνται και δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο τη Χρυσή Αυγή, αλλά με τίποτε δεν μπορούν να ανεχτούν την νεανική αφισβήτηση του παραλόγου τη θητεία και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του φαντάρου Μεστολή. Απ' την άλλη μεριά, οι Ναζί δεν αποδεικνύουν μόνο ότι είναι μια ληστρική, δολοφονική συμμορία που θρασίδηλα επιτίθεται κατά ημοδιψή αγέλλε σε εργάτε, Έλληνε και ξένους, σε αγωνιστέ των κοινωνικών κινημάτων, είτε φορώντα τη στολή των δυνάμων καταστολής, είτε με την ανοχή του κράτου, του νόμου και τη τάξη. Αλλά ουσιαστικά είναι υπερασπιστές κάθε παρανομία, κάθε αυθαιρεσία, κάθε παραβίασης του στρατιωτικού κανονισμού, του νόμου και του συντάγματο. Η εγκαθίδρυση τη κοινωνική ζούγκλα του φασίστα και η επιβολή τη ναζιστική τρομοκρατία προποθέτουν την καλλιέργεια ανασφάλεια και μυσαλλοδοξία, τον ανταγωνισμό και αλληλοσπαραχμό των λαϊκών στρωμάτων, ώστε να δικαιολογηθεί η κυριαρχία των ισχυρών κοινωνικών τάξεων, η δικτατορία των νόμων τη αγορά και του κέρδου. Πρώτα απ' όλα πρέπει να εξαφανιστούν οι κοινωνικέ αντιστάσει και οι αγώνε ενάντια στην κυριαρχιαστική πολιτική, να παταχθεί η αφισβήτηση του κόσμου τη εργασία, ώστε μετέπειτα όλοι μαζί, Κυρίαρχοι και κυριαρχούμενοι, αστοί εκμεταλλευτέ και εξασθενημένα χειρογωγημένα πολιτεριακά στρώματα, να δώσουμε τη μάχη τη εθνική ανάπτυξη. Εμεί με τα 300 και 400 ευρώ ανασφάλιστοι και αυτοί με τις, ευ... με τις offshore, τις τράπεζε και του τόλου των πλοίων με τι αφορολόγητε σημαίε ευκαιρία, και αν χρειαστεί να γίνουμε κρέα στα κανόνια του ελληνοτουρκικού ανταγωνισμού για τα συμφέροντα του Βαρδινογιάννη, του Αλαφούζου, του Μαρινάκη, αυτού που στήριξαν και στηρίζουν του Ναζί. Αυτή τη φορά ο φασιστικό στόχο επιτίθεται στο δίκτυο Σπάρτακος γιατί αποκαλύψαμε τα καψόνια, τι βρυσιέ, τι απειλέ του υπαξιωματικού ει βάρο των φαντάρων που υπερετούν στο κέντρο Μεσολογείου. Το πιο χαρακτηριστικό είναι ότι όταν οι φασίστε επιτίθεται στο δίκτυο η υπεραμεινόμενοι τη αυθαιρεσία, τη παρανομία του τελέχους αλλά και τη διοίκηση του ΚΕΝ που επιτρέπει την εκδήλωση αυτών των ακραίων περιστατικών, το συγκεκριμένο στέλεχο ελέγχεται υπηρεσιακά. Τιμωρείται από το γιε yes τη δίκη μονάδα και εκρεμεί ένορκη διοικητική εξέταση. Ιστερόγραφο. Το ίδιο το κείμενο του φασιστικού εντύπου, με την παρουσίαση ολόκληρη ανακοίνωση του διευθυντήρου δίνει τη δυνατότητα τη σύγκριση και τη κατανόηση. Ποιο υπερασπίζεται το άδικο, την απαθροπιά, την καταπίεση, την προσβολή. Ποιο τελικά υπερασπίζεται την ίδια την κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία και του Πασόκου. Ποιο υπερασπίζεται τα μνημόνια τη ΕΕ του Ταμείου Νομο Τελικά, τι κατάφερε μια σελίδα κείμενο στο βασικό στόχο επιτιθέμενο στο δίκτυο ηλέφωνο παντάνω Σπάρτοκος. Να αποδείξει σε όλου ότι οι να Ναζί είναι τσιράκια του αστικού συστήματο τη εξουσία και των πλουσίων. Έβγε. Καλή νύχτα σα. Καλή και αγωνιστική θητεία, παιδιά. Γεια σα, φίλοι. is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you can get what we had here last week, which is the way he wants. It. Well, he gets. Look at your women crying Look at your young men dying The way they've always Peace could last forever, and in my first memories they shot Kennedy. I went numb when I learned to see, so I never felt for being We got the war to see to remind us all that you can't trust freedom when it's not in your hands. When everybody's fighting for the promise. Don't. No. so civil about war.